οι οχτροί και του φιλέψαμε. Η δορυφιάγη χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε όλοι μας. Κλέψανε, κλέψανε κι αυτή. Τους πίστεψαν, έκλεψαν ανάπηροι Παιδιά συνταξιούχοι Κι πεταμένοι μισθοτή προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρήματα του τους δίνετε Μη τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε Κι όταν δώσουν το, κύριε Ατρεξοπρέξτε Επίκασε πολύ να είμαστε λοιπόν εδώ για μία ακόμα Παρασκευή, δεν ξέρω αν είμαστε σε τρελοκομείο ή σε μπορντέλο, παίζετε. Οι δημόσιες δηλώσει του τελευταίου καιρού, δεν εννοώ το διόφωνο, μιλούν για τη χώρα με αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα πρώτα τα έχουμε κυριολεκτικά καταστρέψει η ψυχική υγεία. Στην Ελλάδα δεν την χάνει ούτε του ενό εκατοστού τη προσοχή που θα όφιλε από την ούτω ή άλλω κατεστραμμένη γενική υγεία. Πάει το ένα. Το δεύτερο, οι οικιανοχεί έχουν μία τάξη ε, την οποία επιβάλλει η φύση. Βαλτό εισαγωγικά θέλετε, δεν υπάρχουν στον προφορικό λόγο του επαγγέλματο. Ενώ εδώ δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το πούμε στην εποχή όπου η συνένεση συνίσταται στην. Συνένεση των προβάτων των ελευθέρων βοσκοτόπων όπου ρωτήθηκαν προφανώ τα φιλικά πρόβατα αν συνενούν στην υπεραξία τη παραγωγή μαλλιού από το κούρεμά του και ο νοονοϊτό. το Νορία Λεφέμ στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Η Άννα το στο μικρόφωνο. Στον ήχο σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Χριστοδούρου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Θα περάσουμε μαζί μια μισή ώρα μέχρι τι πέντε. Μετά θα έρθουν τα αθλητικά. Δεν μπορώ, πονάω πολύ ω παναθυλαϊκό σήμερα για να πω το παραμικρό. Είχα ετοιμάσει και αφιερώσει, είχα ετοιμάσει και μια σειρά από πράγματα. Αλλά όταν βάνει τα χέρια σου και βγάλει τα μάτια σου. Και όταν έχεις και κάτι τσαμπουκάδες, σαν του Γουακάσο που στερούνε την παρουσία σου από τον επόμενο αγώνα, βλέπω μπροστά μου φέλτα... Και με πιάνει εφιάλτη. Και, και το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά, για όποιον πονάει και του αρέσει να βλέπει την μπάλα στι διαστάσει που οφείλει να έχει και στι διαστάσει που του δίνουν ένα άθροισμα από ατομικά λάθη. Αυτά για να ξεμπερδεύω με ένα μάτσο, γιατί πονάω πολύ, δεν θέλω να μείνω σε αυτό και δεν θέλω να πω τίποτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μα, δεν έχετε παρά να στείλετε με SMS το μήνυμά σα, real κενό και στο 19650, προσέξτε τον αριθμό, έχει αλλάξει, 19650. Με υπολογιστή στούντιο παπάκυριαλεφm.gr και το τηλεφωνικό κέντρο 20 200 Επειδή αυτέ τι μέρες και αυτέ τι ώρε, και ειδικά μεσημέρι Παρασκευή, όταν είσαι στο ραδιόφωνο, φαντάζεσαι πολλοί κόσμο μέσα στα αυτοκίνητα, φαντάζεσαι πολλού ταξιτζίδες, επαγγελματίε, που είναι και η συμπάθειά μου, η ραδιοφωνική εδώ και 30 χρόνια, να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στον καθένα στον προορισμό του, ψάχνουν τα το σχέδια δικό του προορισμό και τη δική του επιβίωση σε εξαιρετικά δύσκολου παρότι συκοφαντούνται κατά καιρούς ο πάρα πολύ, <coughs> που είναι ένα κεφάλαιο το οποίο κάει και στα πλαίσια των μνημονίων πολύ γρήγορότερα από άλλα κεφάλαια. Και επειδή θα ήθελα σήμερα σε όσους κινούνται να αφιερώσω μία σειρά από πράγματα, θα παρακαλέσω καταρχήν θα περάσουμε σε κάτι ασυνήθιστο και εντελώ παραδογικό. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με το πνεύμα τη εποχή. Το πνεύμα τη εποχή είναι μια παράνια. Μην είναι μια παράνια. Είναι ο κατρούκαλο ψαλιδο χέρι, κόβει το σύμπαν. Πέίζεται ταινία θρίλερ αλλά το αφήγημα είναι Δεν χάνουμε τίποτα, είμαστε μια χαρά, είμαστε ευτυχισμένοι. Είμαστε έτσι, έχουμε φόρουμ για τη Δημοκρατία. Έχουμε το Βασιλιά να πατάει στο ιδιόκτητο το παλάτι του που σήμερα είναι προεδρικό μέγαρο. Το μπρίγκι, πάμα γκαλό, για πρώτη φορά το βλέπει αυτό και μένει παυλόπουλο. Βλέπει και το άγαλμα τη Βασίλισσα, Σοφή Όλγα, ε, να στείνεται στη Θεσσαλονίκη, εν και οργάνη, ω απογόντο Ρωμανόφ και ξαπλώνει χάμο, δηλαδή παθαίνει τουλάχιστον εγκεφαλικό, αλλά Κλίντον. Ξέρετε από αυτό το εγκεφαλικό που το παθαίνει, αλλά δεν φαίνεται. Παίρνει δεν απλώ χάπια. Παθαίνει θηριωδισμό σαν την Κλίντον. Παθαίνει υγεία στα 70, σαν τον Τραμπ. Και έρχεται και δένει μία σάλτσα, η οποία είναι απολύτω παρανοϊκή. Όλοι μιλάνε για τον Πολάκη στο επίπεδο του. Πολάκη και τι έχει κάνει ο Πολάκης και τι δηλώσεις κάνει ο Πολάκης και μας έχει διαφύγει ότι είναι ο μοναδικός γιατρός ο μοναδικός γιατρός, το εσύ ο οποίος μπορεί να χειρουργεί για λόγους δημοσίων σχέσεων όπου γουστάρει, σε οποίο νοσοκομείο θέλει δηλαδή κύλι να κάνεις για λόγους δημοσίων ε, σχέσεων ως εναρκτήρια τελετή στο νοσοκομείο της Αντορίνης τότε πρέπει να είχαν σηκωθεί και οι πέτρες Πάτε σε ένα νοσοκομείο και ζητήστε από το Εσύ, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη, να φέρτε το γιατρό από το Εσύ, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή το ανάποδο, και σα πούνε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πώ θα φε το γιατρό σου από το Εσύ, αυτόν που έχει οριστεί για να σε χειρουργήσει, εκτό και αν είναι υπουργό. Ναι, δηλαδή, εκτό και αν είναι υπουργό, γιατί μόνο αυτά υπάρχουν. Δεν, δεν, δεν, δεν, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα σα παρακαλέσω να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί το, παρα, το παράλογο αυτού του τύπου γεννάει και πάρα πολύ ασχήμια. Και υπάρχουν ως ωραία πράγματα τα οποία έχουν αποκτήσει τόσο ταξικό πρόσημο που είναι για να μην τα ακούνε οι πολλοί. Να μην έχουν διδαχτή να τα ακούνε. Να μην μπορούνε να βρούνε ομορφιά μέσα σε αυτό. Ώστε να μπορούνε μετά να επιλέξουν άμα τα έχουν ακούσει. Αν θα τα ακούνε ή δεν θα τα ακούνε. Ένα από αυτά είναι η όπερα. Με αυτό το μύθο τον αστικό που την έντυσε την όπερα έτσι ώστε ε, να είναι μόνο για κάποιους που φοράνε φράκο που πηγαίνουν στη σκάλα του Μιλάνου που πρέπει να το παίζουν σε στυλ που τι να σας πω ε, σαν παραφερνάλιο του James Bond όταν παίζει το καζινό Ρουαγιάλ αυτή είναι η αντίληψη ή να ψάχνουν την ελληνικότητα αποδίδοντας τη Μαρία Κάλας ιδιότητες που δεν είχε σε συνάρτηση με την Ελλάδα δηλαδή πρέπει να είναι συνδυασμένη με ένα μπλουσιογκόμνο με σπασμένα πιάτα και έτσι να χάνεται η ουσία Σας σήμερα κλείνουν 39 χρόνια από τότε που πέθανε η Μαρία Κάλας. και επειδή οι άνθρωποι σπανίως έχουν την τύχη σπανίως έχουν την τύχη να είναι αθάνατοι Ω προ το προϊόν που έχουν παράξει και μάλιστα σε εποχέ όπου ούτε ηχογραφή ήταν όπω είναι σήμερα, ούτε οι δυνατότητε να αποτυπώσει την εικόνα και τον ήχο όπω είναι σήμερα. Και αυτό ο μύθο και η αχλή του να έχει σφραγίσει όλου του επόμενου ε, τραγουδιστέ τη όπερα, να έχει σφραγίσει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται, να έχει σφραγίσει τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η όπερα ακόμα ε, και στο σινεμά. Επιτρέψτε μου σήμερα να ξεκινήσω. Προσέξτε, θα ξεκινήσω αυτό και θα τελειώσω με ε, κάτι που δεν σας περνάει από το μυαλό ε, και θα τελειώσω ε, με έναν τρόπο σχεδόν επαναστατικό θα τελειώσω ε, με Rebellion Connection λοιπόν θα αρχίσω με όπερα, θα τελειώσω με Rebellion Connection ενδιάμεσα θα παίξω και ζαμπέτα, θα παίξω και τα πάντα για να απλό λόγο πρέπει να βρω έναν τρόπο να κολλήσω την ομορφιά των στίχων και την ομορφιά της μουσικής μέσα στο παράλογο Παρακαλώ λοιπόν, ακόμα και αν είναι κάποιο ταξιτζή, να μην αισθανθεί ότι υπάρχει πένθο ή κάτι αντίστοιχο, και μόλι ακούσει τη Μαρία Κάλλα αλλάξει σταθμό. Κάντε υπομονή, δυόμιση λεπτά είναι. Είναι πιθανόν αν μέσα σε αυτό, δυόμιση λεπτά θα παίξω δηλαδή, θα μπορέσετε να βρείτε τι πάει να πει η γυναικεία φωνή στην όπερα ω όργανο μουσικό που καλύπτει μια πληθώρα και μια γκάμα οργάνων. Από μόνη τη μια ορχήστρα. Norma Casta Καφιέμαι ότι το δικό μα το κοινό αντέχει και Μαρία Κάλλα. Μια μεγάλη ντίβα τη όπερα πρόκειται να τραγουδήσει στο μαγικό αυλό του Μότσαρ για 222η φορά. Εξαντλημένη από την πειθαρχία που έχει επιβάλει στον εαυτό τη και από την επαναλαμβανόμενη έκθεσή τη στην κρίση του κοινού, αποφασίζει να ματαιώσει τι προγραμματισμένε εμφανίσει τη και να αποσυρθεί με τον τυφλό πατέρα τη στην εξοχή. Εκείνο όμω, αλκοολικό και φιλοχρήματο, είχε αποθέσει τη ζωή του όλοι, που αλλού, στην τραγουδιστική καριέρα τη κόρη του. Ανάμεσά του, ένα γιατρό, δόκτωρα ιατροδικαστική, παθιασμένο με την ανθρώπινη ανατομία, αλλά διάφορο για την ανθρώπινη ύπαρξη. Τι αποτελέσματα έχει στον καλλιτέχνη η τελειομανία, η στήρα εξειδίκευση, η υπέρμετρη συγκέντρωση, ο αυστηρό περιορισμό, τέχνη, επιστήμη, γονεί, παιδιά, σχέσει ανεπαρκή και καταστροφικέ ενδεχομένω. Λοιπόν, έχω για αυτή την παράσταση ο Αδαή και ο παράφρον του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Γιάνου Γιάννου από το εξαιρετικό Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και την ε, ομάδρα, του, ομάδα θεάτρου Χαίρετε τρεις διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη στις 20 του Σεπτέμβρη τρεις διπλές προσκλήσεις για να μπορέσετε να χαρείτε την παράταση των παραστάσεων του θεατρικού έργου Καταλαβαίνετε ότι στι μέρε μας ένα θεατρικό έργο για να παίρνει παράσταση παράσταση πάει να πει ότι είναι εξαιρετική η παράσταση Και επειδή το κοινό την αγάπησε Και επειδή αξίζει τον κόπο στα αλήθεια η παράσταση Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις Για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 Και εγώ θα πάω στο σύνηθε πεδίο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών Που είναι οι διαφημίσει. Κλέψανε λένε να μας λοιπόν εδώ και έχω αμέσω τους πρώτους νικητές Είναι ο 1292, ο 4875 και ο 9017 να πάτε, να περάσετε καλά, να μα στείλετε κανένα μήνυμα πω ήταν η παράσταση, τι σα άρεσε, τι δεν σα άρεσε, πώ το ευχαριστηθήκατε, πώ σα φάνηκε. Έχει μεγάλη σημασία όταν ανταλλάσσουμε πληροφορίε για την κουλτούρα, γιατί μην είμαστε ούτε τη ίδια κουλτούρα ούτε τη ίδια άποψη. Καμία σημασία δεν έχει. Σημασία έχει να μπορούμε να μοιραζόμαστε τι ιδέε τη κουλτούρα των άλλων. Και τώρα που λέω κουλτούρα, θα σοβαρευτώ λιγάκι τώρα. Διότι υπάρχει καινούργια κουλτούρα. Υπάρχει ένας μοντέρνος τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων και αντικατάστασης του παλιού και του φθαρμένου. Φαίνεται ότι ο Λεβέντης είναι ήδη φθαρμένος. Οπότε θέλουμε στη θέση του μια άλλη αναλλακτική. Πώς λέγεται αυτή, α, θα σας εκπλήξω εγώ τώρα. Είναι ένας συνδυασμός παραστάσεων πραγμάτων και καταστάσεων που στείνεται σιγά σιγά, θα δείτε, μαζεύουν κόσμο που βρεθήκαν τα λεφτά. Εγώ δεν ξέρω, αλλά καμία σημασία δεν έχει. Ε, σε χώρους με φωταψίες, με καναπεδάκια, με καφέδες, με ποτάκια, γίνονται συνελεύσεις Ελλήνων. Μπάει σόρας. Ο σόρας. Ο Σώρα, αυτό που έχει τα δισεκατομμύρια με κάτι πλαστά, να είναι καλά. Ο Μιχάλης Σιγνατίου, ο οποίο είναι ο μόνο ο οποίο τον έχει παλέψει μουρι με μουρι, το Σώρα, ενώ αυτό ο Σώρα είναι εδώ στην Ελλάδα και φτιάχνει σιγά σιγά. Θα δείτε βασιλοχούντικε εξελίξει με το Σώρα. Θα δείτε να βρίσκει καμιά ωραία κυρία να την βάλει μπροστά. Καμιά νέα και φρέσκια κοπέλα που θα μιλάει δια το πατρίς που θα είναι χρυσαυγίτσα, αλλά δεν θα φαίνεται χρυσαυγίτσα. Έχετε να δει. Άμα δεν ακούσετε και τον Μιχαλολιάκο να δηλώνει όποιος θέλει να περάσει την κόκκινη γραμμή που είναι η πατρίδα και το έθνο για τη Χρυσή βγίνει μαζί μα. Όποιον θέλουμε, μπορούμε να πάρουμε, φτάνει αυτό να θέλει να περάσει την κόκκινη γραμμή. Δηλαδή να πάρει ένα στυλιάρι, να βγαίνει έξω, να σκοτώνει οι μέρε που είναι, να τρώει καν φύσα το δρόμο, να τρώει κανένα ψαρά Αιγύπτιο, να κυνηγάει μέσα τη νύχτα, λε και είναι γατή σε εκστρατεία ηλιθείων παλιμπεδιστών. Αυτό και μετά να πηγαίνει και στο άγαλμα του Λεωνίδα να κάνει τελετέ, διότι ω γνωστόν ο ανήκει στη Χρυσή Αυγή αν δεν το ξέρατε, με σβάστηκα στι Σπίδες, πολεμάγανε οι Σπαρτιάτε, οι Αρχαίλια εν ονόματι τη Χρυσή Αυγή το κάνανε γιατί ξέραν ότι του διαδεχτεί κάποτε ο Καστιδιάρη και ο Μιχαλολιάκο. Επειδή ο Βασιλιά πατάει στο μέγαρο, τη Αλληνίστη τίνουν άγαλμα και ο Σώρα έχει βγει να κάνει συνελεύσει Ελλήνων με λεφτά πουτάζει πράγματα που δεν θα στέκανε. Θα μου πει, Εδώ είχαμε πίτσε τότε που τι δίναμε. Τώρα είναι πιο. Το πράγμα δεν δίνει. Προσφέρει αυτό κανένα και τέτοια πράγματα. Και επειδή δεν αντέχω άλλο αυτή την ασκήμια μαζεμένη η οποία όμως σιγά σιγά θα πάρει και παίρνει σάρκα και οστά. Μην πείτε ότι αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Γίναν όλα και συμβαίνουν όλα, όπως τα θαύματα, να σε κόβουνε, αλλά να μην φαίνεται το κόψιμο. Και να και την ευλογιά της Εκκλησίας. Να λέει και ο παπατσίπρα, καλό είναι το παιδί, μου έκοψει τη σύνταξη, αλλά δεν πειράζει, εγώ τον αγαπάω. Αυτό είναι η μετάφραση τη ορθόδοξη πίστη. Και επειδή ούτε αυτά που κάποιο πίστευε ότι δεν θα γίνουν, όπω λέει και ο φίλο Μονιόνι ο Μακάλη, εδώ θα δικάσω τον κομμουνιστή, δήμαρχο Πελετήδη, επειδή έκανε αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε προοδευτικό άνθρωπο, να, να μην δίνει βήμα στου φασίστε. Και έχουμε τον φασίστα δολοφόνο του φίσα να κυκλοφορεί ελεύθερο στο άγαλμα τη Όλγα. Θα κολλήσουν να φοδεύσουν στην αστική του δικαιοσύνη και δημοκρατία μαζί. Μα δεν νομίζω. Άκουσε να δει, μην τα θυσιάζει. Ακόμα και τα κόπρα να είναι. Πρέπει να βρει τόπο να τα ακουμπήσει. Λοιπόν, α, α, να χαιρετήσω και τη φίλη μα στη Μυρτό που στέλνει μηνύματα, και να σα περάσω στι μαριονέτε. Από το stand-up comedy σε μουσική στίχους και ερμηνεία ο Στέλιος Κάντσαρη λέει την αλήθεια. Κάνει το φασίστα και επαναστάτη τον κάθε δηλώ, και το σκουπίδι την πρώτη αρτίστα και μου ζητά να χειροκροτώ. Όποιο δεν αντέχει να χρωτεί, χειροκροτά, α τα ακούσει. Τον εφιάλτη αυτόν που ζω Επαναστάτες και αφεντάδε. Διαπληκτίζονται σαν τους φωνιάδες Σαν του γειτόνους που αντιπαθώ Με αναγκάζουν να μπαίνω στη μέση Να διεκδικώ Το δεδομένο είναι δικό μου Και επιμένω Ζητώ συγνώμη μήπω ενοχλώ Στον εφιάλτη που επιζώ Σαν μαριονέτες, σαν κατεμένε Αυτοδικούμενες και σκλαβομένες Σε ένα χώρο τόσο μαγικό Στάζει το αίμα αυτό το ταβάνι Γίνονται δάκρυα ένα σωρό Το ξέρω άνθρωπε, κάτι σου φταίει Κι αυτό το κάτι δεν είμαι εγώ Το παραμύθι που χω η σαν τριπιά βάρκα μπάζει νέρα Τι να την κάνεις στην πηξίδα Αν ταξιδεύεις το πουθενά πίσω από τα δέντρα μέσα στη σκόνη Κάτι σαλεύει κάτι μαγικό Μια κομμαδία του Αριστοφάνη που αντέχει ακόμα να την κοιτώ Ποιος Οδυσσέας και ποια Ελένη χάμενα έπι από καιρό Αν τα φέρες σου με πες μου τι μένει, τι έχεις κάνει και σε συγχωρώ Κάνεις αντάρτη το φασίστα και επαναστάτη τον κάθε δειλό Και το σκουπίδι την πρώτη αρτίστα και μου ζητάς να χειροκροτώ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 Τρατισλάβα για τους πρόσφυγες Μόνο δομενού δεν μάθαμε Δηλαδή πόσους πρόσφυγες θα φάει ο καθένας από αυτούς Πόσους ψητούς, πόσους τηγανιτούς, Πόσους με κλεισμένα σύνορα Και πόσους με ανοιχτά σαρκάζω, Γιατί ανήκω στη χώρα του ωραίο καστρου. Και γιατί ταυτόχρονα είμαι εξαιρετικά περήφανη Που υπάρχουν νέα παιδιά Που την ψάχνουν την ιστορία Και δεν είναι έτοιμοι να την φάνε καταναλωμένη Από... Χρυσαυκή τώρα τσιστόφατσες που την με διαστρεβλώνουν και την παρουσιάζουν όπως γουστάρουν κάθε φορά για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα όπως και την ιδιοκτησία πάνω στο Λεωνίδα και στο «Οξιν Αγγέλιν Λακεδαιμονίης» που σημαίνει για να μπορείς να πεις του Λακεδαιμόνιους κάτι ο ξένος έχει περάξει, δεν σφάχτηκε έτσι, δηλαδή για να αρχίσουν από τα βασικά, για να πεις στο ε, «Οξιν εκεί. Κάτι έμαθε και θα πάνε να το πει στου λακεδαιμόνιου. Δεν σφάχτηκε σαν Αιγύπτιος ψαρά. Λοιπόν, ξέρει κανένα στον τον Αριστίδη Στεργιάδη? Ο Αριστίδης Στεργιάδης, δεν ξέρω αν το διδάσκουν στα σχολεία αυτά. Δεν ξέρω αν είναι δηλαδή, ε, πώ το λένε, αναβαθμισμένη η παιδεία του φίλη. Αν θα φέρει και τον Στεριάδη. Αλλά να ξέρουμε τι έλεγε ο Στεριάδη το καλοκαίρι του 22 που ήταν ύπατο αρμοστής τη Μύρνη. Όχι τη Νέα Μύρνη. Τη Σμύρνης το 22 καλύτερα να μείνουν εδώ να τους φαξιο και μάλ οι Έλληνες γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα Αυτά έλεγε ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης Αριστίδης Τεριάδης του 1922. Ο δε Ανδρέας Γκλίκσπουργκ, τώρα που έχουμε και ε, ε, ε, ε, ε, ε, βασιλικές ε, ε, προεκτάσεις του lifestyle, ε, ε, είναι φοβερό δηλαδή να βλέπεις τον πάκι να υποδέχεται τον, τον ε, ε, essen, ιό εγγονό το Γκλίκσπουργκ, ήταν πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Λοιπόν, μένει παυλόπουλο ούτε ή άλλως δηλαδή, έγραφε ε, ε, ο Ανδρέας Γκλίκσπουργκ και έλεγε «απέσει πραγματικός. Είναι οι εδώ Έλληνες εκτός ελαχίστων Επικρατεί βενιζελισμός ογκώδης Θα ήξιζε πραγματικά να παραδώσουμε την Σμύρνηνη στο Κεμάλ Για δία να τους πετσοκόψει όλους αυτούς τους αχρίου. Αυτά τα λέω σε όσους μιλάνε για τον κεμαλισμό, για τη σφαγή των ποντίων, για την κερκόπορτα. Η κερκόπορτα είναι πάντα από τα μέσα, δεν είναι ποτέ από τα έξω, ο εχθρός είναι πάντα εντός. Αυτά τα θυμήθηκε λοιπόν το τμήμα τζούντο του Ιρακλή στη Θεσσαλονίκη μετά την υπόθεση στο Ρεόκαστρο. Και έβγαλε την εξή ανακοίνωση που άμα τη διαβάσει κάποιο, καταλαβαίνει τι πάει να πει νέοι και αθλητισμό σε πολύ. Κοντή, νη, σχέση και όχι έτσι, άντε. Γράφουν λοιπόν τα παιδιά. Πέρασαν 94 χρόνια και οι απόγονοι των γκουρουνιών ακόμα βρωμάνε. Είσαι εσύ Έλληνα γιατρό που έδωσε και τον όρκο του Ιπποκράτη. Ένα γουρούνι είσαι σαν το Στεργιάδη. Ακούστε, βρωμερά σκουλίκια εκεί στο Ρεόκαστρο που έχετε παιδιά και το παίζετε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ακούστε. Δύο πράγματα δεν διαλέγει ένα παιδί όταν αρχίζει το ταξίδι τη ζωή του. Να γεννηθεί με αναπηρία ή να ξεριζωθεί από τη γειτονιά του να γίνει πρόσφυγα. Εμεί που είμαστε απόγονοι προσφύγων, σα στέλνουμε να πάτε στο ΙΕΛΟ. Ω τμήμα Τζούντο του Ιστορικού Συλλόγου, δεχόμαστε να διδάξουμε στα προσφυγόπουλα το άθλημά μα στον Τότζο μα, τιμώντα έτσι τη μνήμη των προγόνων μα, τη μνήμη του Παύλου Φίσα, που τον δολοφόνησαν τα κόπρανα του Χίτλερ πριν από τρία χρόνια. Τμήμα Τζούντο του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς το Σεπτέμβρη, ανήμερα του Σταυρού του 2016. Ξένος, η μουσική της Σοφίας Βόστου, η στίχη του Γιώργου Κλευθογιώργου, η ερμηνεία του Βασίλη Παπαγκοσταντίνου. Ποιος έχει κλέψει τις ελπίδες και τις πουλάει μία-μία, ποιος έχει φτιάξει τις πατρίδες και δεν σου έδωσε καμία. Ποιος έχει βάψει τον αέρα, με λόγια ψεύτικα και αίμα και του πλανήτη τα ηχεία παίζουνε τάδικο στο τέρμα Ποιο έχει κάνει τα πελάγι και οι αγάπες μας βουλιάζουν τώρα που λιώνουν οι πάγοι μόνο τα γάλα τα βουλιάζουν Πες μου ποιος, ποιος, ποιος πες μου ποιος, ποιος, ποιος Ποιος έχει κλέψει τις αλπίδες και τις πουλάει μία μία Ποιος έχει φτιάξει τις πατρίδες και δεν σου έδωσε καμία πε μου ποιος, ποιος, ποιος Πε μου ποιος, ποιος, ποιος Οι πατρίδες ξενυχτάνε στι πλατείε Και μετράνε τις αμέτρητες αιτίες Τα παιδιά τους και νεόνια τα βράδια Φωτίσουν τα δικά μας τα σκοτάνια. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Ποιος έχει γράψει τα τραγούδια και πειρατό έχουν οι που τόσα χρόνια σε δικάζουν και εσύ δεν πρόλαβες να φταίξεις. Ποιος άνεμος σε ρίξε μέσα στα καϊλιά. Στο μέτωπο σου γράφει ξένος έκανε φίλου στα ποτήκια. Πε μου, ποιο, ποιο, ποιο. Πε μου, ποιο, έχει κλέψει τι ελπίδε και τις πουλάει μία-μία. Ποιος έχει φτιάξει τι πατρίδε και δεν σου έδωσε καμία. Πε μου, ποιο, ποιο, ποιο. Πε μου, ποιος. Ποιος, ποιος. Οι πατρίδες ξενυχτάνε στις πλατείε Και μετράνε τις αμέτρητες αιτίες Τα παιδιά τους και νεόνια τα βράδια Να φωτίσουν τα δικά μας τα σκοτάδια Πες μου ποιος, ποιος, ποιος. Πρόσφυγες είναι όπλο, όπλο που κατασκευάζεται από τους άθλιους των αθλείων των αθλειωτέρων των εθνών για να στείνεται πάνω του η πολιτική του ρατσισμού, του φασισμού, ε, του επεκτατισμού, του υπεριαλισμού, Βάλτε όποιον ισμό και αισμό μαζί θέλετε. Και σας το λέω αυτό γιατί όταν λες είναι αφορμή και αιτία για να στηθούν πολιτικές Πάρτε και καταλάβετε. Στο ΕΒΓΕ έχουμε το ΝΑΤΟ. Και έχουμε το ΝΑΤΟ για να φυλάει μη φτάνουν ευάρκε από του πρόσφυγε. Την ίδια ώρα στην Πρατισλάβα τρώνε για να αποφασίζουν την τύχη των προσφύγων με έξι ευρωπαϊκέ χώρε να έχουν κλείσει τα σύνορά του, να είμαστε περίκλειστοι στη χώρα, να μπορεί να μπει και να βγει κανένα από εδώ. Καπάκι σε αυτό δεν θα το πάρετε πρέφα, δεν πρόκειται να δει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Είχαμε. Μια ιδιαίτερα σοβαρή τουρκική πρόκληση, διαβάζω το ριζοσπάστιο Σέχη, που καταγράφηκε νωρί χθε το πρωί στην Κο, ελικόπτερο της τουρκικής ακτοφυλακή, ψάχνοντας υποτίθεται για βάρκα με μετανάστες εισήλθε χωρί άδεια στο φύρα Αθηνών, παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο και κλιμακώνοντας την πρόκληση, πέταξε δύο φορέ πάνω από ελληνικό έδαφο. Σύμφωνα με το ΚΕΕΘΑ, η πρώτη υπερπτήση από το τουρκικό ελικόπτερο καταγράφηκε σε 7 και 12 το πρωί της πέμπτης. Το τουρκικό ελικόπτερο πέταξε πολύ χαμηλά στα μόλις 400 πόδια, δηλαδή 133 μέτρα. Μιλάμε αγγίζο στέγη, έτσι. Πάνω από το βορειοανατολικό τμήμα της ΚΟ και 4 λεπτά αργότερα επανέλαβε τη χαμηλή πτήση 500 πόδια και πάλι πάνω από το βορειοανατολικό ακρο η πτήση του διήρκησε 17 ολόκληρα λεπτά μέχρι τι 27 που το ελικόπτερο τη τουρκική ακτοφυλακή εξήλθε του Φιρ Αθηνών. Σύμφωνα με του διεθνεί κανόνε, αυτού μπορείτε να του γράψετε εκεί που νομίζετε και θέλετε, γιατί και αυτή η επιλογή είναι. Αυτά τα προσθέτω εγώ. Δεν είναι στο κείμενο του ριζοσπάστη. Το ελικόπτερο αναγνωρίστηκε από μαχητικά σύμφωνα με αυτού του κανόνε. Λοιπόν, αυτό να είναι μία αφορμή και μία αιτία. Για να δεις το αίμα να ρέει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Φύγε η διαφημίσει. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. <κλέψανε>... Πέρα τα μηνύματά σας, ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα μηνύματα που μυρίζουν Ελλάδα. Έχουν άρωμα Ελλάδα, σαν τη Μαρίας. Μυρίζει η Ελλάδα πάρα πολύ ωραία, άσχημα εσείς θα το κρίνετε. Κυρία Κανέλη, να μην ξαναπαρομιάστε την ελληνική προσφυγιά με τον αχταρμά που έρχεται εδώ τώρα. Αφγανή, Ρακινή και άλλοι άχρηστοι στην πατρίδα τους. Καλε Μαρία, που δουλεύεις και ξέρεις να ξεχωρίζει τους άχρηστους από τους χρήσιμου για τις πατρίδες των άλλων. Κάπου πρέπει να δουλεύεις δεν μπορεί. Για να ξέρει ότι αυτός που έρχεται είναι άχρηστο στην πατρίδα του κατά ξέρει, δεν μπορεί Κάτι και δεν μας το λες Βρωμάει η μυστική υπηρεσία αυτό Το λιγότερο θέση δηλαδή ως άποψη Τε έχω και για να δουλεύει σε μυστική υπηρεσία και να κάθεσαι μεσημεριάτικο στον υπολογιστή να γράφει μηνύματα στη Λιάννα Κανέλη και στο RLFM που την ακού με μουσική άντσε Κανέλη. Το κόβω δηλαδή πολύ πιο ντόπιο πράγμα για να, να είμαστε και σοβαροί. Αν νομίζω θα τα λέω τα μηνύματα και θα τα λέω και την αποψή μου και θα τα σχολιάζω. Λοιπόν, η Τζέννη. Βλέπω τι λίστε με τι δωρεέ προσφύγων και τι υπάρχουσε δομέ. Έχω απορία εδώ και καιρό. Όλε οι δομέ στην Ελλάδα έχουν χωρητικότητα και για πρόσφυγε στα νησιά είναι υπερπλήρη λογική, γιατί ταλαιπωρούν τους πρόσφυγες γιατί δημιουργούν προβλήματα, έλαμούνται έλαμούνται, αλλά αυτή την ερώτηση Τζανάκη μου, τι την κάνεις εμένα ναι? κάντε να στην κυβέρνηση και στην Ευρώπη που έχει αποφασίσει τα λεφτά, η διοίκηση η επιλογή, η χώροι και όλα αυτά να γίνονται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ποιο νομίζει ότι πήρε μη κυβερνητική οργάνωση ή να φτιάξουμε μία. Εγώ το έχω καημό δηλαδή, Θα φτιάξω μία μη κυβερνητική οργάνωση που θα περασπίζεται τη λογική. Διότι μπροστά στο παράλογο δεν μπορώ ούτε να γελάσω πια με τα αστεία Λάκη. Μα το χριστο δηλαδή. Μεταξύ άσπρο, μαύρο, πρόβατο. Το δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου. καθόλου ειλικρινά σα το λέω. Λοιπόν. Ε, και επειδή όλο ρωτάω. Ε, στο έξοχο μιλιτέρ, το site του Πάρη του Καρβινόπουλου που ασχολείται με τα στρατιωτικά, εγώ διαβάζω τώρα. Για το ελικόπτερο, ότι είχαν ειδοποιήσει, λέει, οι Τούρκοι την ακτοφυλακή. Αλλά η ακτοφυλακή δεν ειδοποίησε το ΓΕΘΑ. Τι θα βγουν οι Τούρκοι τώρα και θα πούνε για τους πρόσφυγε και για το ελικόπτερο που πέταγε στα 133 μέτρα πάνω από την ΚΟΠ. Πολυνικό έδαφο μιλάω. Όχι έτσι πέρασε και έκανε βολτούλα, επί ούτε ξέρω και πόσα λεπτά, έτσι. Τι θα πούνε οι Τούρκοι ότι κάναμε λάθο και εν αν δεν κάναμε λάθο, εσεί κάνατε εσεί το λιμενικό σα δεν ειδοποίησε το ΓΕΘΑ σα. Και αρχίζει άλλου τύπου μπλέξιμο Και έτσι όταν παροχωρήσουν λίγο τα πράγματα Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ρωτάς να μάθεις την αλήθεια Όπως είναι ένα Βενετζάνου σε στίχους Μπέτσικομνίνο Οι αντοχέ μου μα δουν μες τα χρόνια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 Τη ζωή μου κοιτώ και δηλιάζω. Τη ζωή μου κοιτώ και δηλιάζω. Όσο δεν άλλαξε, πιθανά. Όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια. Και όλο μου λένε παραμύθια. Σε δουλειά συντροφιά και αγάπη Σε δουλειά συντροφιά θα πήρα τη μοναξιά κι όλο σε που με συντροφεύεις μιλώ και δεν καταλαβαίνεις κι όλο σε που με συντροφεύεις μιλώ και δεν καταλαβαίνεις Έλα κάτσε κυρά μου εδώ πέρα Κάτσε κυρά μου εδώ πέρα Που λέει κάποια από μακριά Κόβει αλήθεια κόβει και θερίζει Κι όποιος τη τον βασανίζει Κόβει αλήθεια κόβει και θερίζει Κι όποιος τη βασανίζει Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολύ από βλέπουν τον Παμπλό Σκομπάρ. Μετά που έγινε και η δηλώση του Χρυσόγονου για τον Σκομπάρ, παίζει και ο Σκομπάρ στο Σταρ κάθε μέρα, οπότε γίνεται το το εξωτερικό με μια άλλη σειρά για τον Σκομπάρ. Ε, δεν μπορεί, ψηλιάζεσαι. Κάποια στιγμή αρχίζει και ψηλιάζεσαι. Ξαφνικά ποιος έχει αποφασίσει να κάνει τον Σκομπάρ τηλεοπτικό ήρωα. Να βλέπεις δηλαδή η καλύτερη παραγωγή είναι αυτή που παίζει το ΣΤΑΡ που είναι κολομβιανή παραγωγή και είναι με φυσικά πρόσωπα σε φυσικού χώρου. Ε, παίζει και κομμάτι και από τα ντοκιμαντέρ τη εποχή και είναι, πατάει στην πραγματικότητα. Ε, για φανταστείτε όμω τώρα ε, η συζήτηση γίνεται για το μεγαλύτερο ναρκέμπορο όλων των εποχών, ο οποίο διατηνόταν ότι ήταν αριστερό, αλλά σύμμαχο στο καρτέλ του Μεντεγίν, ήταν οι φασίστε που κυνηγάγανε του αριστερού αντάρτε. Δηλαδή τρελένες. Είναι ο τύπο που καθάρισε 500 αστυνομικού σε δύο μήνε μέσα. Που τον 500 αστυνομικού εκτέλεσε, Έχει προκηρύξει το κεφάλι, αλλιώ 2.000-3.000 για τον καθέναν. Από πρέπει να σα ψηλιάζει Γιατί πολύ εύκολα λέει κάποιο, σαν τι μπανανίε τη Λατινική Αμερική, σαν τι μπανανίε τη Αμερική. Ε, πολύ εύκολα κάποιο πιστεύει ότι η Βενεζουέλα πήγε πάρα πολύ καλά γιατί έχει αριστερή διακυβέρνηση. Τώρα, πόσο αριστερή και πόσο διακυβέρνηση είναι αυτή που την έφερε στη σημερινή κατάσταση που είναι. Γιατί εκτό από άλλο θα δείτε και έναν πολύ περίεργο αντικομουνισμό που δεν μπορείτε να τον συνειδητοποιήσετε. Θα ακούσετε ότι υπογράφηκε συμφωνία επιτέλους με τους αντάρτες Φάρκ στην Κολομβία και δεν θα ξέρετε πόσοι δολοφονήθηκαν, πόσοι προδώσανε, πόσοι από μέσα, ποιοι είναι αυτοί που υπογράφουν σήμερα. Έχει πολλά πράγματα η Λατινική Αμερική έτσι λοιπόν. Σήμερα αποφάσισα και μετά θα σας πω κάτι για το Facebook και τι φωτογραφίε για το... Χίλιες, μια εικόνα χίλιες λέξεις Έτσι να σας φτιάξω όλα τα Facebookια σας με μία Δηλαδή θα σας τα φτιάξω για να δείτε πού μπορεί να καταλήξει κανένας Όταν βγαίνει ο πράκτορας του FBI και λέει κρύβεται τις κάμερες από τον υπολογιστή σας Όταν σας το λέει του FBI δηλαδή Θα το πάρτε της που βλέπω σήμερα στα μπλόγκια Λοιπόν, ε, η ιστορία της Λατινική Αμερικής είναι γεμάτη ρήξη. Αλλά και συνέχεια, είναι αναμφίβολα συναρπαστική Εγγενεί διαφορέ, βασικέ ομοιότητε που πηγάζουν από το κοινό απικιακό παρελθόν του. Τρει αιώνε Ισπανική και πορτογαλικής κυριαρχία άφησαν από του θαγενεί πληθυσμού και μια κληρονομιά εξάρτηση αυτή τη πλούσια σε φυσικού πόρου Υπήρου. Λοιπόν, η Ιστορικό Μαρία Δαμιλάκου διατρέχει την περίοδο από το τέλο τη απικιοκρατίας στι αρχέ του 19ου αιώνα ω τι μέρε μα αναλύει την ιστορία της Λατινικής Αμερικής τη εκδόσεις σε ώρα έχω πέντε βιβλία να είναι καλά η ώρα που μα έδωσε πέντε βιβλία για ένα τέτοιο βιβλίο Ιστορία της Λατινική Αμερική της Μαρίας Δαμιλάκου διαβάζετε, καταλαβαίνετε, κατανοείτε αμφισβητείτε, πάτε παρακάτω διαβάζετε κάτι παραδίπλα βλέπετε πριν καταλήξετε στο να χρησιμοποιείτε τη Λατινική Αμερική ως παράδειγμα για πρόχειρη κουβέντα. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.20.8.200 θα πάρουν το βιβλίο. Και εμείς τώρα θα περάσουμε σε διαφημίσει. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι Κάθε φορά που σηκώνεται μία φωτογραφία και ειδικά σε επίπεδο ρεπορταζιακό. Στο Facebook, στο Instagram, προσωπικέ στιγμέ. Γι' αυτό αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι υπόθεση του καθενό, εγώ δεν θα παρέμβω. Είναι εξαιρετικά ωραίο και χρήσιμο πράγμα το διαδίκτυο. Είναι εξαιρετικά ωραίο και χρήσιμο πράγμα να μπορούν να αλλάξει πληροφορίε. Είναι εξαιρετικά ωραίο να μοιράζει και τη χαρά σου. Αλλά αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει εκ των πραγμάτων. Και υπάρχουν άνθρωποι που πρώτα σκέφτονται τι θα σηκώσουν και μετά τι θα κάνουν. Άρα κάνουν αυτό που θα του επιτρέψει να το σηκώσουν. Και άρα υπαγορεύεται εμέσως μια συμπεριφορά η οποία εν εξαθλιώνει την ατομικότητα, το άσυλο. Το άσυλο προσφέρεται πάρα πολύ εύκολα για κατάχρηση. Σε ένα διαδίκτυο του οποίου οι έλεγχοι γίνονται από αυτούς που μπορούν και από αυτούς που έχουν μια σειρά από πράγματα. Για παράδειγμα τώρα βλέπετε την είδηση ότι θα πάει ο κύριος Παπά στον Καναδά. Και θα πάει μαζί με τον Τριντό και προσωπικότητε 200. Προσέξτε το, προσωπικότητε. Προσωπικότητα είναι λέει και ο γιο του Βασιλιά. Επειδή είναι γιο του Βασιλιά, που μόνο του γίνεται προσωπικότητα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει στο δημόσιο βίο, αλλά είναι προσωπικότητα ο πρίγκιψη. Επειδή είναι γιο του Βασιλιά. Καλό παιδί, ο κύριος Παπάς όμως είναι υπουργό εδώ και κατά αυτήν την έννοια μπορεί να θεωρηθεί πολιτική προσωπικότητα. Θα πάει τώρα στον Καναδά, είναι, είναι ήδη στον Καναδά εκεί και μετά θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό στην Νέα Υόρκη ε, γιατί γίνεται ένα μεγάλο φόρουμ, είναι ο, ο Γιος Τριντό το τι έχει ακουστεί για τον Τριντό είναι μια άλλη ιστορία. Ο γιο όμω έγινε επίση πρωθυπουργό στον Καναδά. Είναι νέο παιδί, είναι αυτό, είναι εκείνο. Έχει περάσει από δύσκολη ζωή, μικρό, έκανε διάφορα πράγματα. Σαν και αυτά που κάνουν τα παιδιά εδώ όταν τα λέμε αλήτε, αλλά μετά έγινε πρωθυπουργό. Καλά πράγματα είναι αυτά. Ε, θα είναι ο Γκάμπριελ, θα είναι μια σειρά από προσωπικότητε. Τι θα κάνουν, θα ασχοληθούν με τη συνένωση, την διαδικτυακή, τη δικτύωση. Προσέξτε καλά τη λέω τώρα, τη δικτύωση πρωτοβουλειών, οργανώσεων, τάσεων, think tanks, ινστιτούτων για να ψάξουν και να βρουν το αφήγημα σας θέλω από το δελτίο τύπου το αφήγημα λέει, προσέξτε το αφήγημα το αφήγημα έχει την καταστήση ιδιεθνώς τη λέξη παραμύθια έτσι κατά την άποψή μου το αφήγημα της παγκόσμια ευημερίας στο παγκόσμιο περιβάλλον Έχετε πήξει. Ε, ε, βέβαια, γιατί να μην έχετε πήξει. Θα δούμε και φωτογραφίε. Λοιπόν, όταν και μιλάμε για δικτύωση, θυμάστε τον Κορμοράνο που είχε παρουσιαστεί ω ε, ψόφιος από τα πετρέλαια των εγκαταστάσεων που ανατείνεζε ο Σαντάμ Χουζέιν. Ήταν από εκείνα τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν εμφανίσει οι, όσοι θέλαν να επέμβουν στο Ιράκ. Στην πραγματικότητα είχε χάσει τη ζωή του αυτό ο Κορμοράνο. Ο Κακομήρη στι ακτέ τη Ισπανική αν μπείτε στο blog, στον ιστότοπο Dogs Blog Αλλά προσέξτε πως είναι γραμμένο D-A-W-G Απόστροφο S Dogs ε, Δεν είναι σαν το σκύλο Είναι αλφα W Ανάμεσα στο D και στο G Το ίδιο ισχύει για το blog B-L-A-W-G Θα δείτε την εξαπάτηση Εκεί λοιπόν έχω πεθάνει Έψαχνα μπήκα Έψαχνα τις διάφορες έτσι, παρελκύσεις Του μία εικόνα χίλιες λέξεις τι ψεματάρες Παναγία Βοήθα Και βλέπω Φωτογραφία η οποία δείχνει μία γυναίκα που κλαίει και πιάνει έναν ματατζή την οποία τη μία φορά την έχω δει ως φωτογραφία της Βενεζουέλας και την ίδια φωτογραφία μετά από κάμποσα χρόνια ως φωτογραφία ταλαιπωρημένη στη Βουλγαρία ίδια φωτογραφία, ίδια φάτσα, ίδιος μπάτσο, ίδια κατάσταση ακριβώς ίδια κυκλοφόρηση στο διαδίκτυο για να τι κάνει η προπαγάνδα η πιο ωραία είναι μία που έχει μία γυναίκα που βαστά ένα τσεκούρι, μεγάλη γυναίκα στην ηλικία, γιαγιά, η οποία είναι ανάμεσα σε φάτσα, η πλάτη του φαίνεται, δύο ματατζίδων επίσης. Αυτή είναι από διαμαρτυρία στην Αργεντινή το 2001. Την ίδια φωτογραφία θα τη βρείτε μετά στη Βενεζουέλα, ούτε ξέρω πόσο καιρό μετά. Θα προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε. Θα δείτε άπειρε τέτοιε φωτογραφίε. Η χειρότερη είναι ότι υπάρχει μια τεράστια διαδήλωση στη Βενεζουέλα. Στα αλήθεια, πραγματική διαδήλωση που είναι παρμένη αεροφωτογραφία από μακριά και δείχνει ένα πίθανο πλήθο. Και η ίδια δίπλα παρουσιάζεται σαν πορεία πιστών τη Παναγιά κάπου αλλού. Σαν δηλαδή Λιτανία. Μα ειλικρινά σα το λέω. Κάποια στιγμή δεν αντέχει με αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά πάμε στο ελληνικό ενδιαφέρον. Το θυμάστε το Λουκάνικο που το λέγανε και κανέλο το σκύλο. Ε, έχουν πάρει τη φωτογραφία από το Λουκάνικο που κάποιος τον κλωτσάει και την έχουν πάει σε άλλη χώρα λέγοντας τι κακή που είναι η αστυνομική στην άλλη χώρα που χτυπάνε το σκύλο που του έχουν δώσει και άλλο όνομα. Σε έρχεται κούκλα δηλαδή αυτό το πράγμα. Μόλις δείτε τι κάνει η επίσημη προπαγάνδα σε αυτό το επίπεδο, Δηλαδή, δείτε τη φωτογραφία τη κοπέλα που σε συγκλονίζει. Είναι μουύρι με μουύρι με το ματατζή που έχει σηκώσει και κλαίει η κοπέλα συγκλονισμένη, τον έχει πιάσει από τα πέτα. Αυτό έχει συμβεί στην Αργεντινή το 2001 και στην Βουλγαρία το 2012, 2013, 2014. Έτσι λοιπόν, βάζοντα σηκώντα φωτογραφίε, δίνεται μπόλικο υλικό, μπόλικο υλικό. Θα παρουσιαστείτε κάποια στιγμή, πουλάκια μου, με όλε αυτέ τι φωτογραφίε που σηκώνεται. Ποιο ξέρει πώ και με ποιο τρόπο. Αλλά αυτά ενίοτε είναι. Απολύτως αρέστα. Γιατί αν παίξει τη συνέντευξη του Τσίπρα για την παιδεία με την Ανά και παίξει και τα μέτρα που ζητάει τώρα να πάρουν πίσω εμπνευσμένα από το φίλι ή το τροϊκανί και το τέρθιπο θα βγάλει συμπέρασμα Οπότε και εγώ αφιερώνω σε όλους αυτούς που παίζουνε με αυτά Το ασχημό παππο Η ερμηνεία της βασιλικής καρακόστα και η μουσική η Στίχη της ελευθερίας Παναγκάκου Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας Μα ούτε οι καμπούρες μας μου γεννήθηκες και πάπια θα πεθάνεις Όποιος θέλει το παίρνει και για την πάρτι του Σχετό ξεπικράνε. Δεν μιαζούν οι κουλτούρε μα, Μαου και καμπούρε μα, Παμιώρεγενήθηκε, και παπια θα πεθάνει. Δε μιαζούν οι κουλτούρε μα, Μαου έχει καπούρε μα, Πατιμορε γεννηθήκε Σα ευχαριστήσω για πληθώρα μηνυμάτων που έρχονται, Δεν τα προλαβαίνω όλα. Άλλο Μωρεντίνο, στα σοβαρά μου λέει ότι η οικονομική κρίση του 2008 μοιάζει πολύ με τη Γαλλική Επανάσταση και μα χρειάζεται ένα ροβεσπιέρο. Ψάχνει το ροβεσπιέρο, γιατί έτσι και το ψάξω ω εικόνα το ροβεσπιέρο. Τώρα έχω μπροστά μου, λέγεται πολλάκι έτσι. <laughs> Κακά τα ψέματα. Ω εικόνα. Ε, από αυτά που ξέρουμε, από που με δει, τότε δεν είχε Facebook για να βάζουν και να βλέπει τι φάτσε. Αλλά στα αλήθεια. Ε, αυτή η αστική, η αστικοδημοκρατική επανάσταση Η γαλλική πιστεύει ότι Επισυμβαίνει τώρα και μας χρειάζεται ένας Ροβεσπιέρος Δεν ξέρω θα έχει κάποια επιχειρηματολογία Αυτά θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να τα λέμε μεταξύ μας Σε καφέδες, να γίνονται ε, συζητήσεις Στα πανεπιστήμια, στα φόρα, στα καφενεία Συζητιέται κάτι τέτοιο Μα το Χριστό δηλαδή νομίζω ότι συζητιέται κάτι τέτοιο Είμαστε αν Μαντίλια από το μισθό μας ο Κατρούγαλος Δηλαδή έχουμε μπει σε μια τέτοια κατάσταση ε, Να ευχαριστήσω εξαιρετικά Δεν είναι, είναι ανώνυμο Αλλά θυμίζει τον Εδουάρδο Γκαλεάνο και τι ανοιχτέ φλέβε τη Λατινική Αμερική. Πολύ ωραίο βιβλίο. Google it, λέει, για να μπείτε στο Google για να βεβαιωθείτε για τον τίτλο. Ναι, όποιο ενδιαφερθεί, εγώ ένα δίνω μια... ένα έρισμα, αν θέλετε, όχι ένα έρισμα, ένα έναυσμα. Να ψάξουμε, να διαβάσουμε λίγο. Είναι πιο εύκολο σήμερα. Και μην μου πείτε ότι κλαίτε που έκλεισε ο Ελευθερουδάκη. Εδώ δεν κλίκαε. κλάψατε ούτε που έκλεισε η αιστεία και άλλα ιστορικά βιβλιοβολία, τα οποία δεν ήταν και σούπερ μάρκετ εδώ που τα λέμε. Γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, όταν ένα βιβλιοπωλείο γίνει σούπερ μάρκετ και μετά γίνει διαδικτυακό και μπει στο Amazon, δεν αφήνει κολυμπιθρό όρθιο από το συνηγιακό μικρό βιβλιοπολείο, το οποίο μπορεί με πολύ μεράκι στην Αθήνα ή στην επαρχία να μαζέψει πέντε βιβλία, να τα δώσει, να πουλάει και άλλα πράγματα μαζί για να επιζήσει, να μπορεί να πλασάρει τη γνώση έτσι όπω την ξέρουμε. Και μη μου πείτε ότι χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για να διαβάζετε βιβλία, αυτό δεν θα το πιστέψω. Όσα χρόνια και αν περάσουν, είναι το αίσθημα του χαρτιού, δηλαδή η αφή του να γυρίζει, να σταματά, να τσαλακώνει, να υπογραμμίζεις δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί από μια φωτεινή οθόνη που θέλει πια και μπλουρέι οθόνη για να μπορεί να αποφύγει την οδύνη των ματιών. Για να μην παραξενεύεται κανένα, θα σα παίξω ένα εξαιρετικά τρυφερό τραγούδι που βρήκε η Νάνση, το οποίο μόλι σα πω τον τίτλο: Ο σα πάει στο δημοψήφισμα. Δεν αφορά το δημοψήφισμα. Εάν κάποιο θελήσει να το μεταφράσει ως κομμάτι του δημοψηφίσματος πρέπει να θεωρήσει τον Τζίπρα εραστή και τον εαυτό του φιλενάδα, ερωμένη επειδή το βρίσκω απολύτως απίθανο η στίχη η μουσική είναι του Λουδοβίκου των Ανογίων και η ερμηνεία του Ιδίου και ο τίτλος είναι του 11 αρ' δεν το έγραψε για το δημοψήφισμα το όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι όχι, αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι, δεν λέει ούτε διαστερώθηκε ούτε αντικαταστάθηκε, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το δείτε κορμοράνικα δείτε το και ακούστε το όπως είναι, ένα πολύ ωραίο τρυφερό τραγούδι Los στο to que no muevo nada δε que soy Se yo gobe, o Σου ατέχω, κοντά σου δεν αντέχω, κότα σου δεν μπορώ, κότα σου δεν αντέχω, μακριά σου δεν μπορώ. Ουράνι, το όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του νε. Ναι. Το όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του νε. Ναι. Λοιπόν, πράγματα και θάματα γίνονται στην Πάτρα, δεν διαφημίζονται, δεν ακούγονται. Κομμουνιστής ο Δήμαρχος, στηριγμένος και από πληθώρα μη κομμουνιστών, με ήδη έργο πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο, φτιάχνει και το παρελιακό με μέτρο, το φτιάξε. Και τώρα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το λέω για όσους ενδεχομένω ακούνε. Ε, απευθύνει ο Δήμο τη Πάτρας πρόσκληση στους μαθητές που θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Λαϊκού Φροντιστερίου Ελληνεγκή που οργανώνει ο Δήμος Πατρέων. Η λειτουργία του φροντιστηρίου για το σχολικο ετος έτο 2016-2017 θα είναι ανάλογη τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, στου οποίου έχει απευθύνει ανάλογη πρόσκληση. Μην ρωτήσετε για χρήματα. Λαϊκό φροντιστήριο είναι. Επομένω, έχει πολύ μεγάλη σημασία α, αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη να ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν και να έχουν την βοήθεια γιατί το σχολείο είναι τέλειο πια. Είναι τέλειο. Άριστα 20 πήρε, μπορεί να μην του ενδιαφέρει αριστεία, αλλά άριστα 20 πήρε ο φίλο, λέει, το είπε ο Πρωθυπουργό. Και τώρα πια ο Πρωθυπουργό όταν μιλάει, σα παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί, γιατί είναι καθηγητή πανεπιστημίου και μάλιστα στην Τουρκία. Όχι αστεία πράγματα. Δεν έγινε καθηγητή πανεπιστημίου στο ταξίδι του στη Σνέβνη. Επίτιμο. Επομένω, όταν ένα επίτημο καθηγητή πανεπιστημίου λέει 20 το φίλι, κάτι ξέρει. Χαρά που κάνει ο φίλης εσεί πάτε τώρα εκεί στο λαϊκό φροντιστήριο να βρείτε κάποια λύση και αφήστε το φίλι να προχωράει. Και εγώ να σα χαρίσω ένα ζαμπέτα που σα τον υποσχέθηκα μέσα στη μελούρα του που θα ακούσουμε. Ε, τουλάχιστον θα ακούσουμε έναν ήχο που θυμίζει κάτι λίγο από τα παλιά. Γιατί μετά θα περάσουμε στα σκληρά, στα πολύ σκληρά. Όχι τίποτα άλλο. Δεν θα φύγω ποτέ, δεν πεθαίνει η αλήθεια. Επειδή είναι πολύ ερωτικό και πολύ δυνατό και επειδή έχει τη φράση «η καρδιά είναι νόμος» το χαρίζω σε όλους όσοι απογοητευμένοι ή ερωτημένοι οδηγούν αυτή τη στιγμή και ο έρωτας δεν πρέπει να τους πάρει το μυαλό γιατί οδηγούν. Μη μου χλε, θα σε κρύψω από τον κόσμο και από από ψεύτες θεούς και από διαβόλου. Μη μου κλαις, κλείς κλειστά μάτια και γύρε κοντά μου. Ό,τι θε, θα στο πει καρδιά μου.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 Μη μου κλαις, θα σου φέρω τον ήλιο να παίξει, να χαθούν οι σκιέ. Οι μαύρε Μη μου χίλη θα πιω τα φίλια σου. Ό,τι θε να ρωτά την καρδιά σου.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 Δεν θα φύγω ποτέ, θα το δείξει ο χρόνος. Δεν θα φύγω ποτέ, η καρδιά είναι νόμος. Η πρόσκληση αύριο στι 6 το απόγευμα Σάββατο στην πλατεία Ζαρντέν, στο τριγωνάκι, στην Αμφιάλη. Γίνεται από πάρα πολλά σωματεία, αλλά φορά και όλους τους φιλότιμους εντός, εκτός σωματίων όλους τους αντιφασίστες. Από το Συνδικάτο μετάλου την ΠΕΜΕΝ, την ΠΕΣΝΑΤ, την, την, την, την ε, Οργάνωση Λογιστών του ΠΥΡΕΑ, του, τους εργαζόμενου, του Ιδιωτική Υγεία του ΠΥΡΕΑ, γίνεται μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από τη δολοφονία 17 προς 18 του Σεπτεμβρίου του Παύλου Φίσα. Και μετά στι 9 η ΚΝΕ, η τομειακή οργάνωση του Πειραιά της ΚΝΕ, οργανώνει μεγάλη συναυλία στο Πασαλιμάνι στις 9 η ώρα, για να μπορέσουμε να θυμηθούμε με όλους τους τρόπους ποιοι είναι οι φασίστες, οι χρυσαυγίτες, εγκληματίες, φασίστες, για τη σάπια ιδεολογία, το δηλητήριο του ρατσισμού, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία, τη μήτρα που γεννάει την εγκληματική του δράση, όπω λέει και η πρόσκληση. Rebellion Connection και πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνε και νεανικά συγκροτήματα, αφορμήνε τα τρία χρόνια, σε βάθο χρόνων πολλών θα είναι ο αγώνα ενάντια στο φασισμό στι 9 η ώρα στο Πασαλιμάνι. Σα αποχαιρετώ με το Γιασεμί των Rebellion Connection που αφορά στον Πειραιά. Σε έναν που μπορεί να χαίρεται γιατί έχει Ολυμπιακούς που κέρδισαν και χθε, Αλλά δεν μπορεί να χαίρεται και δεν πρέπει να έχει φασίστες Ούτε στο κερατσίνι του πθενά Από Φαρμόλι, χάρισες σε λαγιάν.